Ελά, πού είσαι εσύ, ρε. Καλά, σε έτσι είπαμε. Σε ψάχνουμε. Δε, δε, έτσι δεν είπαμε. Αλλά όταν έχω χρόνο, εσύ αποκλεισμό από τα χιόνια να πούμε γιατί κάθε εκπομπή. Συγγνώμη κιόλα, ε, συγγνώμη. Εγώ, συγγνώμη, εσύ, συγγνώμη. Εγώ, το, συγγνώμη. Το, όλοι μαζί, συγγνώμη προ το μισοτάκι και στον Στυλιανίδη. Όλοι το, μαζί, εγώ. πάμε. Συγνώμη! Μα τι συγγνώμη, σαν το μισοτάκι <laughs> καταντήσαμε. <laughs> Θέλω να ξεκινήσω. Ζητώντα μια προσωπική και ειλικρινή συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι. ζητάει συγγνώμη για να βρει λύσει, α πούμε. Και καλά, και λίγο έτσι έτσι έτσι έτσι. Να δούμε τι μπροστάδε του καθενό. Γαμπάνε τον Μητσοτάκι του, βγάζουν φρουθιώτηδε που λέει και αυτό. Για τον κύριο Φρουθιώτη, Φρουθιώτη. Ιστορίε, τα πάντα βγαίνει ο Γεωργιάδη. Παρακάξουν τον Γεωργιάδη. Παρακάξουν τον Γεωργιάδη τώρα για κάτι ακαθόριστα ποσά, κάτι τρακόσια πέρα. Αδιευκρίνηστα, αδιευκρίνηστα. Α, ναι, τώρα αυτά είναι τώρα για να. είπαμε, αυτή η μιζέρια που μα κάνει εμά, του Ρούλιδε, του εντάξει. Δεν είστε μίζεροι. Και επειδή είναι μάγκα ο Άδωρη και πόσο μάγκα είναι, σου λέει με κράτηση για χιλιάρικα και για αδωροδοκίε από την α με κράξετε για τα προγράμματα τη ελληνική αγωγή. Άμα δεν το έβγαινε και αυτό, μπορεί να άρχισε Έχει βολέψει πάρα πολύ. Μπορείτε βάλει σε προσφορά για τα παιδιά μαζί με μάτια να γυρέκει και μάθημα για τονίποτα. Εντάξει, οκ. Okay, τότε ναι. Μία τέτοια φάση. Πάντοτε έτσι παίζουν πάλι σε φλέγια, θα το κράουμε για το 06 εκατομμύριο το αδιακρίνη για τι μίζει για τα πάντα, θα το κράουμε για το πρόγραμμα τη ελληνική αγωγή. Κι αν το κράσουμε πολύ και γι' αυτό και πάλι το χαλάει, θα μα βάλει ότι πίνει πορτοκαλάμε ανάποδα το καλαμάκι Δεν του. Το το δεν πήνε. Γιατί αν είναι σπαστό το καλαμάκι, τραβάστε το, τραβά ρούχα τον πάτο. <Συξε> Ρε παλιό κουλούμαλα, γαμισήκατε να πούμε, γιατί αφισβητείτε την παπάρια ελληνική φυλή Ο Έλληνο λευθός, ο εκπρόσωπο της Αρίας Φυλής, ο Άριος είναι ο Έλληνας Τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα, Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Μπουμπούκος Α ναι, αυτή είναι παπάρια, επίπεδου παπάρια τσέγκο Παπάρα τσέγκο Λεεε, ναι, ναι, χαριστικό... το χαρακτηριστικό αυτό που κάτσε τώρα. Έχουμε και τη δεξιά. Να σου πούμε ένα κάτι άλλο, ρε φιλαράκι. Μπαίνω σήμερα στην Αττική οδό και τρώω μια πουλίτα ένα ποτηλιάρισμα. Μπαίνω εχθέ στην Εθνική οδό από την κέφυρα τη Βαρυμπόπη. Άλλο ποτηλιάρισμα. Αυτή η γαμμένη. Περίμενε δεύτερη κούτσα, δεν είχε μόνο ποτηλιάρισμα. Ποτηλιάρισμα, πού είναι τα Αυτή η γαμμύρια πλούσι δεν κάθονται στα σπίτια του. Όλοι στον δρόμο είναι. Μπορεί. Χιλιά στα Να σου πω κάτι, Ραπόσταλτ, γιατί έχω μια απορία. Δηλαδή, αυτή η ελληνική αγωγή είναι βιβλίο που έχει γράψει ο Άδωνη. Η ελληνική αγωγή δεν είναι βιβλίο. Η ελληνική αγωγή είναι όραμα. Η ελληνική αγωγή είναι τρόπο ζωή. Πώ το υποτιμάτε, Έτσι. μια ερώτηση εγώ το είχα γράψει έχει, ο Άδωνη. Μια ο ερώτηση, λάθο ερώτηση, προσβλητική στο διάλογο. Απαράδεκτο! Φοβερό! Ο συγγραφέα είναι ο Άδωνη, πε μου όλο αυτό. Είναι. Ο Άδωνη ο δεν είναι συγγραφέα, ο Άδωνη είναι φιλόσοφο. Εσυνέπειε του ηλικία. Καλά, ναι, ρε, μου, είναι κάτι ανώτερο. Εντάξει, οκ. Εντάξει, είναι. Λοιπόν, δηλαδή είχε δίκιο ο άλλο ότι οι αρχαιο Έλληνε και όλα αυτά που μου έλεγε μια εποχή έχουν κάνει μια τρύπα λέει χίλια χιλιόμετρα λέει στη γη αυτέ οι τρύπε λέει που κάνουν τώρα οι εξορίξει δεν είναι τίποτα. Και ο άλλο μου έλεγε ότι στη σκοτεινή πλευρά λέει τη Ελλάδα λέει τη Πέτρα, έτσι ότι έχει λέει ένα διαστημόπλιο μαρμάρινο. Να το. Και του λέω ρε Μαρτίκα, του λέω πώ πήγε και πάνω το μαρμάρινο το είχαν φτιάξει οι Έλληνε λέει και πήγε με τον Ερμή, ποιο ήταν ο Αγγελιοφόλιο. Ο, ο, το ο απόλωνα, ε, του ο Απόλλωνας. ήλιου και της κάβλας Με τον Απόλλωνα λέει. Ο καβλιές, ο Απόλλωνας. του ήλιου. Παίξε, παίξε, παίξε, παίξε, παίξε, παίξε. Όχι, ο, ε, κα... ο... Κα... Ε, ο... Συγγνώμη, ναι. ναι. Μα είναι δυνατόν τώρα τα παιδιά, εφητοί που δεν έχουν κάνει παιδιά, τα παιδιά να πηγαίνουν να μαθαίνουν αυτό το βιβλίο, αυτό το, αυτά τα πράγματα, 13 εκατομμύρια χρόνια 13 εκατομμύρια χρόνια πριν ήταν ο πρωτάνθρωπος, όλοι άνυνα δεν υπήρχαν, ναι. Εδώ λοιπόν πριν από 13 εκατομμύρια χρόνια γεννήθηκε ο πρωτάνθρωπος, ο Έλληνο λευθός, ο εκπρόσωπος της ΑΜΑΔΑΣ. Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά, τι είναι αυτά, τι είναι αυτά, ε, άμα δεν τι είναι αυτά, γάμ' το. Έλα έλα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 Επειδή του τι μπήκε προηγουμένως αυτός με, το, με τους εριστούς χμέρ, τον αποκάλετε. Α, χμέρ, χμέρ, χμέρ. Θέλω να του μεταφέρετε ένα μήνυμα. Είναι αυτό που, που λέμε να... καλή χμέρ, είναι καλή χμέρ. Όχι, Καλή χμέρ. είναι καλή χμέρ. Μέσα, ένα μήνυμα για να του, δείτε, για, για να του πει αυτόν τον κυρίο Τι κάνουν οι μπλε οι γαλαζοαίματοι τι, τι, κάνουνε. Του κάνουνε και, τι του κάνουν και δεν το καταλαβαίνει Τι του κάνουν μάνα μου Τι Τι, τι. <laughs> τι του κάνουν Όταν τους βάζουν όταν βάζουνε για ένφυα 400.000 ευρώ Ανακίνητο και αναπρόσωπο Ότι αλλάσσονται Από τον υπερβάλλοντα φόρο, Τα αφαιρούν από τους μεγάλους Και τα, τα παίρνουν από την τσέπη του <laughs> Παράδειγμα, <laughs> παράδειγμα <laughs> Αυτό να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 Ρε Αποστόλης! Ναι, χαίρετε! Χαίρετε! Χαίρετε παιδες, χαίρετε, πώ έχετε! Πάμε στα σοβαρά τώρα! Let's go to sovars! Let's go to sovars! Ναι, μπλοκανα ρε! Εεε... Παρακάλυψε το τυπογραφείο ο το Βεύγιος, ε, πέθανε στην ψάσα. Ο Γεωργιάδης πώς έχει ευρώ, μήπως είναι η Νοβάτρης από πίσω. Είναι ο Βάτρης, είναι ο ξέρω εγώ. Ναι, ναι, εντάξει, βοήθα αυτό και να μην πέσουμε, εντάξει, βοήθα, βοήθα. Αποσόλη την πρώτη, είναι δυνατόν. άλλοι προσπαθούν, είδε αδικία δική. Πάλι <σχεύσαι> Λοιπόν, ένα πόσο μίζεριστε. <σχεύσαι> είστε μιζερεί, αυτή είναι μιζέρια σα είπα και μετά την κι εταιρείε Έχουμε μια μιζέρια τώρα. <σχεύσαι> Ό,τι και να πει ο μκογιάνη έχει δίκιο. Και ο μπακογιάσμα μιτσοτάκι <σχεύσαι> μεσίου. Και ο μυτσοδάκι μα λέει <σχεύσαι> μιζέρου. Ε, όχι. <σχεύσαι> ε, το άλλο ήθελα να πω τι τέτοια κλιά, τώρα εδώ η κλάβαιση. Τι είναι μιλπάκι. Τι ωραία μπλοζά έχετε. Εμεί. Τα κουνούμαλά. Τα κουνούμαλα. Τι ωραία μπλζάκι. <σχεύσαι> <Τι? σχεύσαι> Καλά είναι αυτά. Καλά είναι έχω να, να, πω, να, πω, να αγοράζει μπλουζάκι λινοφρένεια. Αυτό έχω να πω. Καλά, ήρεμα και εσύ. Όχι, όχι. όχι. Να πούμε Έχουμε καλύτερα τώρα μεταξύ μα. Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια, αλλά προσπαθώ να κάνω διαφήμιση εδώ. <σχελίδι> Του κόλου, <σχελίδι> τι διαφήμιση είναι αυτή. Εντάξει, κάνω μπορούμε Ναι, ναι, όχι. εντάξει. Οκ, τα παιδιά σα. Αυτό. Είσαι ο καλύτερος. Αλήθεια. Είναι πολλά τα λευταία αποστολή. Αλήθεια. Πάρα πολλά. Αλήθεια. Ωραία. αυτό το ταμείο ανάκαμψης, το οποίο να εξηγήσει ο καρακούδιος, Είναι τα δικά μα λεφτά που τα έχουν πάρει τα προϊόντα που μα πουλάνε οι Ευρωπαίοι τα πανάκριβα από το ΦΠΑ και το και το άλλο. Είναι 30 δισεκατομμύρια. Το δίλημα για τι επόμενε εκλογέ είναι τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει δίλημα για τι επόμενε εκλογέ. Δίλημα, δίλημα. Δεν είναι τρίλημα. τρίλημα ας... Συγγνώμη, τον Ανδρουλάκη που το βάζετε. Δίλημα το οποίο μπορεί να γίνει και πεντάλημα και εξάλλημα. Λοιπόν, πρόσεξε. Ή θα τα πάρει ο Μητσοτάκη με την παρέα του τη γνωστή, ή θα τα πάρει ο Τσίπρα, προοδευτική συμμαχία και πρέπει να. όλα τα μικρά κόμματα. Όλα. Όταν λέμε Άρα, όλα έτσι. εννοούμε και το Βελόπουλο. Όλα, όλα, όλα. και ο Βελόπουλος και Να. ο Βελόπουλος μέσα... Καλά, δεν είχα αμφιβολία για το ποιόν ας... σου, αλλά ναι. Εντάξει, αν δεν γίνει αυτό θα τα πάρει ο Μητσοτάχης με την παρέα. Ας διαλέξουμε Μάγκας. Ο, μάγκας, ας... μάγκας, Αντώνη, μάγκας. Μάγκας, Αντώνη, ε. Μάγκας. Με κάτι αρφή Όταν λέμε όλα εννοούμε όλα, εντάξει. Τα θέλω όλα, θέλω να τα ξέρω όλα. Τι λέει το τράγου, το ξεχνάω συνέχεια. Άμα δεν τα ξέρω όλα, θέλω να τα ξέρω όλα. Όχι, έτσι δεν με πούτω μπορώ. Δεν το κάνω από κακό. Θέλω να έχω υλικό, Και α μου τρώει η περιέργεια τη όλα. Εσύ το βάζει όμω μετά όταν σου λέω εγώ όλα, οπότε έχετε και ισιόνι το πράγμα. Αντεμάριστα. Άμα, yeah. άμα, έμπειρη, μ' αρέσει. Έμα τι τώρα παίζουμε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να σου πω, πήρα yeah. να βάλω ένα τέλο τη μιζέρια. Ε, μην είστε μίζεροι. Μην είστε μικρόψυγοι με τι του ελληνικού λαού. Δεν γίνεται με αυτή τη μιζέρια πια. Λοιπόν, έχουμε αυξήσει στα τρόφιμα, σωστά. Βεβαίω. Εντάξει. Πώ θα γίνει όμω να κάνουμε summer bandit και να βγούμε στην παραλία το καλοκαίρι που θα έρχονται και οι τουρίστε. Α, διαιτολόγιο τελικά γιατί εμεί περάσαμε για κυβέρνηση. Α, δεν ε, το κατάλαβα. Κοίταξε να δεις, όλοι κάνουν από πίσω ένα δεύτερο, τρίτο επάγγελμα α πούμε. Να βλέπε... Καλά άνω... τα βλέπουμε, καλώς... δεν χρειάζεται από το πόθεν ενέσχες και τα διευκρίνεις θα καταλαβαίνουμε όλοι ότι από πίσω κάνουν κάποιο άλλο επάγγελμα. Λοιπόν, που είναι υπεύθυνοι για τι αυξήσει έτσι τώρα δεν ξέρω ποιο μπουμπούκος ανάπτυξης υπεύθυνοι. Το υπεύθυνοι, υπεύθυνοι δίπλα από αυτού είναι ένας όρος που θα ήταν λίγο απογορευτικό, κανονικά. Είναι λίγο οξύμωρο μολογουμένος, αλλά αφού είναι στην κυβέρνηση πώς να τους αποκαλέσουμε. Είναι αυτό που λέμε οξύ το μωρο μου. <laughs> Άντε. το <laughs> <μωρό> <laughs>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 Πώ το λένε στη, στο ρεύμα για να τσιτώσει το δέρμα, Γιατί ξέρεις άμα πλαζαρέψει χωρίς να τρώ, κάπως πρέπει να τσιτώσει μετά το Ά, δέρμα. Μα αμμωρεί πιο κιόλα, βέβαια. Και θα έχεις Ήδε. μετά τον κόλο σου να έχει όψη φλοιού πορτοκαλιού. Και πώ θα στρώσει και ο κόλο, λοιπόν. Πώ θα στρώσει ο κόλο, στρώσε κόλο που λέμε. Ναι, και Περίμενε. Υπάρχει κι άλλο. Υπάρχει κι άλλο κλού εδώ Αν πέρα. Αν δεν τον κόλο σου. Πολύ πλευρο. μου, δεν γίνονται μειώσεις στα καύσιμα σου λέει. Γιατί. Για να περπατάς. Πώς θα τον στρώσεις τον κόλο και την κυταρίτιδα. Α, α, υπάρχουν λύσει τελικά. Κάνει καλό στην καρδιά. Στην καλή χοληστερίνη. Συγγνώμη, ε. Λοιπόν, το περπάτημα, παιδιά, μισό λεπτάκι. Συγγνώμη, δυναμώνουν σύγγνω, τα πόδια. Μπορεί να κάθες τα γόνατα λόγοι. Είδες όμως το θετικό του πράγματος. Το είδα. Ωραία. Εγώ το είδα. Γι' αυτό σε πήρα για να σου πω το θετικό το θετικά όλα. Αυτά. Αυτό μου αρέσει <χι> να πούμε για κάτι θετικό. Άντε για. Ε, είμαστε θετικοί άνθρωποι. Τσάω. Mm. Σε τι περίμενε γιατί έχουμε και κορονοϊό. <χι> Να σου πω λίγο να πούμε λίγο και σε αυτό το να σου ηλιοπούλιο. να μην την ταράζει ρε, το ταράζει ρε, αυτό το σοφάκι, γιατί μετά πετάει το τσουλούφι, δεν κάθεται. Βλέπετε ότι εκτιμάται αυτό, γιατί ο κόσμο θέλει γύρε. Μία δεν θέλει τον Ηλιόπουλο όλη μέρα να φωνάσει. Θέλει να μιλήσει για άλλα θέματα. Όχι για την πανδημία. Η πανδημία είναι πάνω από μα. Oh, Πολύ με ταράζει ο, ο κύριο Ελληπουλο, ξέρω εγώ, να... yeah, που λέει, εντάξει, δεν δάξει. Ένα, αυτή, είναι αυτάραχτη που λέμε. Ναι, <laughs> <laughs> αυτό που να φτάσει και αυτή είναι, <laughs> είναι αυτάραχτη. <laughs> <laughs> Ωραίο, γλωσσοπλάστημο μου εσύ. Ε, εντάξει.